Λέει. Συντρόφησε και σύντροφοι. Φάγαμε πραγματικά τον Γάιδαρο του Πασό και μα έμεινε η ουρά του. Με πραγματικά τον γάιδαρο του Πασόκ και μας έμεινε η ουρά του. Μα αρέσει που ξέρεις και καλοτρό. Κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλο ξέρει να καλο το θέμα είναι ότι και εμεί όλοι κάνουμε ότι μπορούμε για να φάμε το γάιδαρο του πασόκ και να φάμε και την ουρά να τελειώνουμε εδώ όντως ισχύει αυτό που έχει πει ο πάγκαλο. Το φάγαμε όλοι μαζί και αυτό είναι μια κατάκτηση και κάτι καλό για τον ελληνικό λαό να φάμε το πασόκ όλοι μαζί αφού και αυτό κάνει ότι μπορεί για να μα φάει όλου μαζί. Με τη δική μα συγκατάθεση μέχρι κάποια χρονική στιγμή. Από ένα σημείο και μετά κατάλαβαν όλοι ότι κάτι λάθο πήγαινε και έχουν αρχίσει τα ανάποδα. Θετικό, θετικό, καλό το λε. Και ακόμη καλύτερο το ότι θα φάμε όλοι μαζί το γάιδαρο του Πασόκ και δεν θα μείνει ούτε η ουρά. Όντω, για να πιάσει τόπο, η φράση τα φάγαμε, το φάγαμε όλοι μαζί του Θεοδόρου Πάγκαλο, ο οποίο είπε άλλα, θα τα ακούσουμε στην πορεία, διότι ο Βενιζέλο μίλησε για την κυβέρνηση και περιέγραψε τι ακριβώ. Κάνει αυτό τον τόπο γιατί επιτέλους κάποιο σε αυτόν τον τρόπο τόπο πρέπει να κάνει αυτό που ο Εβενιζέλο λέει. Η κυβέρνηση αγωνίζεται. Μπράβο! Μπράβο. Το πασό αγωνίζεται. Αγωνιζόμαστε. Life, wind, no wind Το πασό αγωνίζεται. Αγωνιζόμαστε Το βλέπω κυρίπουργια, το βλέπω <μουσική> Αγωνιζόμαστε Πολύ κουράζομαι, κουράζομαι πάρα πολύ Το βλέπω κυρίπουργια, το βλέπω <μουσική> Η κατάσταση της χώρα είναι δυστυχώς Ζωφερή και επικίνδυνη Το βλέπω κυρίπουργια, το βλέπω Και αυτό το βλέπουμε και τα προηγούμενα τα βλέπαμε. Όλα τα βλέπουμε, αγωνίζονται πραγματικά. Αν κάποιο αγωνίζεται σε αυτόν τον τόπο, είναι το Πασόκ και η κυβέρνηση. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι που αγωνίζεστε, εσεί, εμεί, όλοι, για επιβίωση, τετριμένα πράγματα, μίζερα, λαϊκίστικά, δεν πιάνετε. Πιάνετε το ότι αγωνίζεται, το λέει έτσι και με ύφο, η κυβέρνηση και το ίδιο το Πασόκ για να φαγωθεί με τον εαυτό του. Είναι ένα ενδιαφέρον θέαμα. Όπω και να το κάνει κανεί. Δοκιμαντέρ φυσική ιστορία, ζωοοοολογία. Ή οτιδήποτε άλλο. Πάει και ο Ντινόπουλος με στην τρελή χαρά στο συνέδριο εκεί των ιδιοκτητών ακινήτων. Υπάρχουν ακόμη τέτοιοι, ναι, κάνουν και συνέδρια και πήγε και ο Ντινόπουλος εκ μέρους της κυβερνήσεως με άγνοια κινδύνου και τον καλοδέχτηκαν κυρίως όταν αναφέρθηκε στο όνομα του Πρωθυπουργού. Την οργή και αυτή την αγανάκτηση τη σημερίζεται και ο Πρωθυπουργό. <ΣΣ> Την οργή και αυτή την αγανάκτηση, τις τη σημερίζεται και ο Πρωθυπουργός. Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αργύρης Οντινόπουλος. Κύριε Οντινόπουλε. Κομψέ εκφράσει. Ανάξει απέναντι στον Τινόπουλο δύο κραξίματα. Ένα, όταν τον προανήγγειλε εκεί ο πρόεδρο για τον ίδιο τον Τινόπουλο, και ένα δεύτερο, όταν αναφέρθηκε στο περίφημο ότι τι αγωνίε σα τι καταλαβαίνει και ο πρωθυπουργό. Εκεί το δεύτερο. Τα βάλαμε και τα δύο μαζί έτσι για να έχουμε συνολική εικόνα. Αφού λοιπόν συνέβησαν αυτά, εισέπραξε για άλλη μια φορά ένα κυβερνητικό βουλευτή αυτό που αξίζει και πρέπει να εισπράττει το δημόσιο Γιούχα. Και την καταδίκη όλων αυτών που έχουν κάνει, γιατί αυτοί έχουν ψηφίσει με τα ναι σε όλα, όλα αυτά που ε, ζούμε τώρα. Ε, με το που τελείωσαν αυτά, πήγε το μικρόφωνο κοντά και έπρεπε να κάνει δηλώσει ο βουλευτή κύριος Δινόπουλο που λίγο πριν είχε δεχθεί το κράξιμο. Και πώ τα φέρνει και πώ τα μαγειρεύει, τι άξιο που είναι ένα βουλευτή, να φανεί αποστασιοποιημένο από όλο αυτό και μάλιστα με την δήλωσή του να δείξει ότι είναι και λίγο με το μέρο αυτών που λίγο πριν τον έκραζαν και ότι δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει λερώσει τα χέρια του για τα δεινά που αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Εδώ και πολύ καιρό μιλώ για την σιωπηλή οργή της Μεσαίας Τάξης. Αυτή η οργή όμως τώρα έπαψε πια να είναι σιωπηλή. Την μεταφέρω προς την κυβέρνηση και ελπίζω κάποιοι να την ακούσουν. Ελπίζει κάποιοι να την ακούσουν, εδώ ο βουλευτής είναι σε ρόλο με Ε, δεν καταδίκασε τα, τα γιούχα προφανώς θα δήλωνε ότι τα κατανοεί άμα τον ρωτούσανε έρχονται εκλογέ. πρέπει να φανεί ότι ο βουλευτής δεν έχει σχέση με την πολιτική που ασκεί ο Στουρνάρας και ο Σαμαράς γιατί αυτό διευκολύνει τον κάθε βουλευτή ώστε να μπορεί να τη βγάζει μόνο με γιούχα όταν βρίσκεται μαζί με κόσμο φυσιολογικούς ανθρώπους και εδώ ακούσαμε ότι θα μεταφέρει την οργή Δεν την ξέρουν οι από πάνω την οργή, περιμένουν το μεταφορέα Αντινόπουλο ή τον χι βουλευτή να το κάνει αυτό. Ενώ ο ίδιο ο βουλευτή δεν είναι αυτό που έχει ψηφίσει του νόμου του Στουρνάρα, δεν είναι αυτό που με την ψήφο του και με την οτιδήποτε άλλο στηρίζει τον κάθε Στουρνάρα ή τον πρωθυπουργό να κάνει αυτά που κάνει. Είναι ωραίο όλο αυτό και πώ μα θεωρούν τόσο ηλίθιου και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί που γι' αυτό λέμε ήταν πολύ ωραίο και εκτονοτικό αυτό το Γιούχα που έγινε και αρκεί να μένει κανεί μόνο στο Γιούχα. Καλό είναι για αρχή, αλλά. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Στο, το τι έχει γίνει στο φαρμακονήσι το ξέρουμε όλοι. Έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Μ, με πρώτο αυτό ότι οι άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους και είδαν το θάνατο τόσο κοντά δεν μπορούν να φτιάχνουν όλα αυτά από το μυαλό τους. Και είναι πολύ συγκεκριμένοι και μέσα στον πόνο τους περιγράφουν αναλυτικά τι έχει συμβεί, τι έγινε εκείνο το βράδυ εκεί. <Το Με αυτό ε, οι, τα παιδιά τους ε, μέσα στη βάρκα φώναξαν ε, και ορλιάξαν ότι μπήκε νερό μέσα στη βάρκα Με το ξεφνικό ε, ξεκίνημα της ε, βάρκας ε, πέσανε το μωρό από μια πλευρά και η γυναίκα του από την άλλη πλευρά ε, Και εκείνο έπεσε στο νερό και προσπάθησαν να μπει στη βάρκα και το αυτοπούσε πάρα πολύ με τα πόδια στο, στα χέρια το που είχε κρατήσει από, τη, από το σκάφος Αλλά εκείνος επέμενε και δεν έπεσε κάτω Κάποιε από τι διηγήσει, επειδή έγινε και μια συγκέντρωση το Σάββατο, ήταν και εκεί πάλι όσοι κατάφεραν και ζήσανε. Κάποιοι από αυτού, οι άντρε κυρίω, και περιγράφουν με πολλέ εικόνε και με πολλού τρόπου και με πολλέ φωνέ τι ακριβώ συνέβη. Έχουμε βεβαίω και την επίσημη πλευρά. Βγαίνει ο Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία. Έχουν την ατυχία η λιμενική να του εκπροσωπεί ο κύριος Βαρβητσιώτη σε όλα αυτά, ο οποίο. Δήλωσε, δεν το έχουμε μοντάρει, θα ακούσουμε ακριβώς σε πολλές από τις δηλώσεις που έχει κάνει διαλέξαμε μία που περιγράφει λίγο πολύ ότι φταίνει οι ίδιοι γιατί πνίγηκαν Θρενήσαμε θύματα ακριβώς λόγω της αντίδρασής τους στην προσπάθεια να τους διασώσουμε. Μετακινήθηκαν όλοι στη μία πλευρά της βάρκας, του βάτκα βούλιαξε και παρέσυρε μαζί τη αρκετούς από αυτούς Αυτό. Πνίγηκαν στην προσπάθειά του να του διασώσουν. Είναι η επίσημη απάντηση τη ελληνική πολιτεία και πήγαν στη μία πλευρά τη βάρκα. Αυτά λέει. Βεβαίω οι συνειρμοί που γεννώνται από αυτό, και αν ισχύει έτσι όπω το λέει ο κύριο Βαρβιτσιώτης. καταρχήν δεν το λες, δεν το διατυπώνει έτσι. Τέλο πάντων, το διατύπωση τι ψάχνουμε τώρα κι εμεί, τρόπο διατύπωση από το Βαρβιτσιώτη ή αλλιώ έχουμε ένα αίτημα λογική από το Βαρβιτσιώτη. Κανένα απολύτω, τέλο πάντων. Και έτσι να είναι, η λογική λέει ότι όπω έχουμε συνηθίσει, ειδικά του λουμάνικου, με αυτοθυσία να πέφτει στη θάλασσα να σώσει ό,τι μπορεί και να μην κοιτάει από μακριά στην καλύτερη περίπτωση ή όλα τα άλλα που καταγγέλουν οι ίδιοι να του χτυπάνε τα χέρια, τα πόδια, για να μην ξανανεύουν στο σκάφο. Το διατύπωσε έτσι ο Βαρβητσιώτη, είναι η επίσημη κυβερνητική θέση, στην ίδια γραμμή, με τον ίδιο άκομψο τρόπο, ίσω και χειρότερο, ο Ιωάννη Πρετεντέρη. Ε, σημείωσε τη λέξη προφανώ πρέπει ή προφανώ πνίγονται όσοι κάνουν ή αποπειρώνται να έρθουν στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Απλώ λέω ότι θα έπρεπε να είχαμε δείξει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον εμεί πρώτοι, να μην χρειάζεται να μας το πουν απ' έξω να βρούμε την αλήθεια αυτή την υπόθεση, γιατί είμαστε ήδη εκτεθειμένοι. Δεν είναι οι πρώτοι 12 αυτοί που πνίγονται. Έχουν πνιγεί 161 άνθρωποι του τελευταίου 18 μήνε προσπαθώντα να περάσουν από τα τουρκικά παράλια. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Mm. Έχουμε, έχουμε ένα βαρύ ποινικό μητρό, θέλω να πω. Γιατί άρα θα έπρεπε α, να είμαστε. Από πού προκύπτει ότι εμεί είμαστε υπεύθυνοι. Δεν λέω ότι είμαστε υπεύθυνοι. Άρα πώ έχουν ποινικό μητρό τότε. Έχουν πνιγεί στην πόρτα μα και ποινικό μητρό δεν έχουν. Όχι ποινικό μητρό. Σβή στην έκφραση. Ναι. Έχουμε όμω ένα πρόβλημα μεγάλο. Εγώ δεν γιατί... έχω την ευθύνη τη δική μας πολιτείας γιατί αν έρχονται χιλιάδες οι οποίοι καθοδόν μέσα στο Γενάρη μήνα παίρνουν τα παιδιά να αναβαίνουν μια βάρκα Όχι στο βέβαια. Αιγαίο και προφανώς πνίγονται και προφανώς πνίγονται και προφανώς πνίγονται δεν λέω ότι καλό και εμάς δεν έρχονται και, και μόνοι τους τους φέρνει κάθε δουλειά τους έχει πάρει το μόνοι για να τους φέρει εδώ Κατανοείται η αγωνία, προφανώ πνίγονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτή την εποχή, αυτή τη δύσκολη εποχή, τα τελευταία 3-4 χρόνια να πρέπει να υπερασπίζεσαι το μνημόνιο και ότι αυτό συνεπάγεται. Όλε αυτέ οι πολιτικέ δεν έχει καμία σχέση αυτή η υπεράσπιση με όλα το υπερασπιζόντουσαν γνωστοί δημοσιογράφοι κατά το παρελθόν. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά, από τι πιο δύσκολε δουλειέ. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσεί οι αχάριστε. Να λοιπόν τι αναγκάζεται να λέει ένα άνθρωπο, να του ξεφεύγει γιατί όταν βάλει το κεφάλι σου τι πρέπει να πει. Πολλέ φορέ δεν χρησιμοποιεί πάντα τι κατάλληλε λέξεις και σου φεύγουν διάφορε. εδώ ακούσαμε προφανώς πνίγονται όσοι έρχονται με αυτόν τον τρόπο έτσι λοιπόν σουβαλιάζεται μέσα σε δύο λέξεις εννιά παιδιά, τρεις γυναίκες, βρέφη έως την ηλικία των 8-9 ετών και όλο αυτό το δράμα λαών που στις χώρε τους γίνονται πόλεμοι τώρα γιατί γίνονται πόλεμοι τεράστια συζήτηση ψάχνουν να βρούνε κάτι όπως οι δικοί μα οι πρόγονοι έψαχναν να βρούνε κάτι σε άλλες χώρε. Όχι βέβαια τον Παράδεισο και όχι πάντα στην Ελλάδα, αλλά έτσι όπω είναι φτιαγμένο το σύστημα τη Ευρώπη με τι γνωστέ συμφωνίε, εδώ φρακάρουν, εδώ γεμίζουν, γίνονται όλα αυτά. Και ακούστε προφανώ πνίγονται το ΣΟΜΑ από το, ένα μεγάλο κανάλι, όχι το πρώτο πια. Ένα μεγάλο κανάλι από το Δελτίο του και έναν σοβαρό κατά τα άλλα που έχει λόγο και άποψη για όλα, για ό,τι συμβαίνει και πάντα είναι ίδιο με αυτόν τη κυβέρνηση. Τη κάθε κυβέρνηση. Για να μην. Ε, Το ορίσουμε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση Θα ακούσουμε όμως απόψεις του Υπουργού Γιατί έχει μια σημασία Του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Για άλλα ε, κοινωνικά ε, θέματα Που απασχολούν ή απασχόλησαν την επικαιρότητα Κατά το παρελθόν Νομίζω ότι το Πίκυ Πράδερ είναι Το θέαμα αλλά και το θέμα της χρονιάς Γιατί δεν κατάφερε μόνο να συγκεντρώσει Μεγάλες ακροαματικότητες Αλλά κατάφερε να Συγκεντρώσει και πάρα πολλές συζητήσεις μας. Α, Μέσα από κανάλια. το Big Brother αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι τίποτα άλλο από την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι πάλι παρακολουθούμε την ελληνική κοινωνία. Αυτό που μου άρεσε ήταν ακριβώ αυτό το πνεύμα του Χαβαλέ. Αυτό που με στεναχώρησε είδα ότι είδα πολύ, πολύ, πολύ δάκρυ μέσα στο κέντρο. Καταρχά, δεν ήθελα να φύγω. <laughs> οι προκλητικέ και όμορφε παρουσίε. Ούτε η Μέρη, ούτε η Κατερίνα, ούτε η Ελίνα δεν ήθελα να φύγουν. Δεν ήθελα επίση να παραμείνουν αυτοί που είναι λίγο άχρωμοι, και αυτά που μένουν σήμερα, αλλά και αυτά που φύγανε. Νομίζω ότι έχουν μια θέση, αν όχι στην καρδιά μα, τουλάχιστον στο μυαλό μα. Είναι σίγουρο ότι στο μυαλό και στην καρδιά του Βαρβητσιό ότι θα μείνουν τα Big Brother. Εδώ τον ακούσαμε, είναι παλιότερη δήλωση βεβαίω, αλλά έχει μια σημασία πώ ένα υπουργό τώρα, τότε βουλευτή ή προαλληφόμενο για βουλευτή, γνωστή πολιτική οικογένεια, άρα λιμένα όλα τα προβλήματα, χωρί να νοιαστεί ποτέ και χωρί να έχει αγωνιστεί για τη ζωή σου την ίδια. Αυτό σημαίνει και εξηγεί τα πάντα. Πώ λοιπόν είχε ταυτιστεί, παρακολουθούσε. Ε, με το Big Brother ήξερε ονόματα του άρεσε για το, το πνεύμα του Χαβαλέ και τον είχε επηρεάσει και στην καρδιά και στο μυαλό του έχει μια αξία όλο αυτό κυκλοφορεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ε, και ε, δείχνει και αυτό την αντίληψη ορισμένων ανθρώπων συγκρίνει κανείς το πως κάποιο πριν 10 χρόνια έβλεπε Big Brother πως είχε επηρεαστεί με αυτά που κάνει τώρα ως υπουργός? ναι είναι η απάντηση έχουν μια σύνδεση Όχι την πρώτη, αλλά μια σύνδεση υπάρχει σε όλα αυτά και η σοβαρότητα που διαπνέει τον άνωδρα. Όπω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα μεγάλα γιατί στην Αργεντινή γίνονται διάφορα και στην Ουκρανία βεβαίω. Αλλά θα σταθούμε λίγο στην Αργεντινή γιατί την έπιασαν στο στόμα του ο Πρετεντέρη με τον τσίμα. Ξαναθυμίζω, η Αργεντινή ήταν κάποτε μια από τι πέντε χειρότερε οικονομίε τη γης. Με 14% υποτίμησε δύο μέρε του νομίσματο σημαίνει ότι η χώρα φτώχει 14% σε δύο μέρε. Εμείς φτωχήναμε 25% σε, σε 5 μέρες. χρόνια και φωνάζουμε 14% σε 2 μέρες ποτίμηση. Mm. Ας το σκέφτονται αυτοί όσοι θα προτείνουν αυτά. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε γίνει αργεντινοί. Οι Αργεντινοί πέρασαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει τους λαούς να τους χαρακτηρίζουμε με ρατσιστικό τρόπο. Πέρασαν όμως μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατάφερα με αξιοπρέπεια να σταθούν στα πόδια τους. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί. Εμεί φτωχοίναμε 25%. Εργαζόμενοι σε 5 χρόνια και φωνάζουμε. Από πού να το πιάσει, από τη δήλωση Πρετεντέρη, ότι εμεί φτωχοίναμε 25%. Αυτοί έχουν μέσα σε λιγότερο καιρό 14% μέσα σε δύο μέρε. Άρα εμεί είμαστε καλύτερα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ο Δόξανάχη ο Σαμαρά, ο Βενιζέλος, πάρτε και άλλα μνημόνια για να μην γίνουμε Αργεντινοί. Ή τη δήλωση του Τσίπρα πριν περίπου ένα χρόνο όταν οι δείκτε. Φαινόντουσαν ότι πάει καλά η Αργεντινή σε σχέση με την προηγούμενη χρεοκοπία και το έπιασε αυτό ο πρόεδρος και τότε του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και δήλωσε το «Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή δεν είναι μοντάζ, Έτσι ακριβώς το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύοντας την αφέλεια πολύ μεγάλου πληθυσμού του κόσμου και κυρίως καλοπροαίρετων ακόμη, αριστερών ή και άλλων που νομίζουν ότι... Ξεμπερδεύει πολύ εύκολα με όλα αυτά. Η καπιταλιστική κρίση, γιατί περί αυτού πρόκειται, όποιο δεν θέλει να το πει έτσι, κοροϊδεύει τον εαυτό του και μετά όλου του υπόλοιπου. Θα φάει πάρα πολλού χώρε, λαού και δεν πρόκειται να ισορροπήσει εύκολα. Αυτό το λένε και οι δυτικοί επιστήμονε, οι οικονομολόγοι, σοβαρά στέκονται σε όλα αυτά. Είναι πολύ πιο σύνθετο από μια χώρα, από την πορεία μια χώρα ή από τι προσπάθει που κάνει μια χώρα ή από τα προσωρινά επιτεύγματα ή Που εμφανίζονται γιατί και η Πορτογαλία ψήλο βγήκε από το μνημόνιο. Αλλά οι δείκτε είναι τραγικοί. Όπω και η Ισπανία, ενώ δεν έχει μνημόνιο, έχει ανεργία παραπάνω από την Ελλάδα. Σιγά σιγά, ενώ ήταν πιο κάτω από την Ελλάδα. Είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο, όλο αυτό που ζούμε. Δεν έχει ξανατύχει στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Οι προηγούμενε κρίσει που τελείωσαν με παγκόσμιο πόλεμο, κυρίω η μεγάλη του 1929, δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Είμαστε στο κέντρο. Δύσκολα μπορεί κανεί να το περιγράψει και τουλάχιστον αυτό που μπορεί να αποφεύγει κανεί είναι φευγαλέ εκτιμήσει και κυρίω πανηγυρισμού του τύπου ότι μακάρι να ήμασταν Αργεντινοί. Γιατί πολύ πιθανόν αύριο μεθαύριο να είναι και Πρωθυπουργό ο Αλέξη. Οπότε έχουμε όλη την απέτηση να είναι πιο σοβαρό. Όπω την είχαμε από του προηγούμενου Πρωθυπουργού και είδαμε που φτάσαμε. Μα αυτά τα αισιόδοξα θα πάμε μέχρι τι 2. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. 2.11200.8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση στο Και ο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά φύγει και ενώ το μηνυμά του αποστολή το 54 100. Ο Νίκο ρυθμίζει τον ήχο. Και θα ακούσουμε τώρα. Θα πάμε λίγο στην τρομοκρατία, γιατί αυτή την ώρα ψάχνουν και σε σπίτια να βρούνε το Χριστόδουλο Ξηρό, στα εξάρχεια. Τι πρωτότυπο, εκεί θα πήγαινε, ναι. Ε, θα ακούσουμε τον Σιμών και Δικογλούν να περιγράφει ποιος, τον ορισμό, να δίνει τον ορισμό του τρομοκράτη. Και ταυτόχρονα δίνουμε κι εμεί ένα παράδειγμα πραγματικού όμω τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης προσπαθεί με τον τρόμο να απειλήσει την κοινωνία. Γιατί δεν τολμώ να διανοηθώ τη χώρα μου με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα και με δελτίο στα τρόφιμα. Ο τρομοκράτης προσπαθεί με τον τρόμο να απειλήσει την κοινωνία. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ τη χώρα. Για να μας ακριβεί 16 Νοεμβρίου. Καλείς δεν έχει ρωτήσει για Ελλάδα, πώς σας τα με θέματα ακριβώς λόγο της αντίδρασής τους στην προσπάθεια να τους διασώσουμε Η κατάσταση της χώρας είναι δυστυχώς ζωφερή και επικίνδυνη. Συντρόφισες και σύντροφοι, φάγαμε πραγματικά τον γάιδαρο του Πασόκ και μας έμεινε η ουρά του. Μα αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. κυβέρνηση αγωνίζεται. προσπαθεί με τον τρόμο να απειλήσει την κοινωνία Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία ο τρομοκράτης και οι τρομοκρατημένοι ρωτήσαν το πρωί τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, επειδή σήμερα έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ ένα θέμα γενικώ. ας βάλουμε και αυτό για να είμαστε έτσι μέσα δεν έχουμε βάλει Λαφαζάνη ποτέ Τον εκτιμούμε γενικώ με αυτά που λέει και με τη συνεπή. Αν και τώρα, τελευταία εκεί που έχει μπλέξει, φαίνεται η διαφορά. Α, θα φανούν αυτά στην πορεία κάποια στιγμή. Τα διαζύγε όταν γίνουν κυβέρνηση, αλλά αυτά είναι δικέ μα εκτιμήσει, που είμαστε και προκατηλημένοι και κακοί άνθρωποι. Ε, σήμερα το πρωί ήταν σε παράθυρο εκεί στον Αντένα μαζί με την κυρία Πατριανάκου και του έκανε μια ερώτηση βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε την απάντηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν παίζει. Τι έπαθε και δεν παίζει. Δεν παίζει και δεν θα ακούσουμε λαφαζάνι. Λοιπόν ας μείνουμε με την έκπληξη. Θα το ακούσουμε σε λίγο ή αν δεν τα καταφέρουμε αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Ε, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Θόδωρος Πάγκαλος υπάρχει το Twitter μέσα στο οποίο α, υπάρχουν όλοι. Ο Θόδωρος Πάγκαλος λοιπόν έχει βρει μια πρωτιά για τον εαυτό του. Του έχει πει προφανώς κάποιο, με την άγνοια που έχει και για άλλα θέματα από ό,τι θα καταλάβουμε και λέει. Λοιπόν, βάζει κάποιον εν πάση περιπτώσει και γράφει διάφορα τσιτάτα από διάφορε ομιλίε του και από διάφορα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ εσύ θέλει να πείτε ότι τα κάνετε μόνο Όχι, εγώ, ναι, πάντα. πάντα. Καλά, δεν έχει η μεγάλη διαφορά. Πάντα και γράφω ό,τι μου καπνίσει. Εκείνο. Γι' αυτό και δεν είμαι τακτικό στι εμφανίσει μου. Άμα κάτι με ερεθήσει και μου κινήσει ε, το κακό μου γούστο, αν θέλετε, πώ θέλετε, πε αυτό είναι θέμα επιλογή. Πάντω σα πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή το τίτλο δικό μου είναι πρώτο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πόσα. 25.420. 25.420 followers έχει ο Θόδωρο Πάγκαλο και καμαρώνει ότι είναι πρώτο. Δεν θα αναφερθώ σε άλλου, θα πω μόνο ότι η Ελληνοφρένια πριν λίγο έχει 131.511. Α του πει κάποιο ότι τα νούμερα τα δικά του όχι πρώτοι. Υπάρχουν κι άλλοι πολύ πάνω από εμά, με άπειρα νούμερα, δεν το συζητάμε. Όχι ότι έχει κάποια σημασία, αλλά προφανώ έτσι βγάζει συμπέρασμα και για άλλα θέματα ο Θόδωρο Πάγκαλο και υπερηφανεύεται για τον εαυτό του καταρχήν. Δεν μπορούν να ελέγχουν ούτε τον ψυχισμό του όλοι αυτοί. Η γνωστή κατηγορία πολιτών και πολιτικών. Θα δώσουμε πέντε προσκλήσει για αύριο για τη Μαρινέλα που συναντά τη Βέμπο στον Πάτμινγκτον. Είναι η γενική η πρεμιέρα, η επίσημη. Οπότε οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα μέχρι να ακούσουμε το λαό στο 211 200 θα πάτε αύριο μέσω Ελληνοφρένεια να δείτε Μαρινέλα που συναντά τη Βέμπο. Περισσότερα στοιχεία εκεί για την παράσταση και του νικητέ βεβαίω θα πούμε μόλι ακούσουμε το λαό. Έλα, ρε, τόσο γρήγορα. Ο, ο. Και όμω. Λοιπόν, ο φίμω έχει πάρα πολύ δίκη αυτό που λέει τώρα για το φαρμακονίσει. Εγώ έμαθα για το περιστατικό από τι αντιδράσει και από τα, από, από, τα, από πεντέχει και από τέτοια. Δεν το είπανε, δεν το άκουσα από φενά. Και... Πού θα ας... το λέγανε, παιδί μου. Τίποτα φάψα... Πού θα το λέγανε στο αν... μέγκα. Θα το λέγανε <laughs> ή στο Sky θα το λέγανε. Τίποτα μιλάμε. Τα συμφέροντα <laughs> του μέγει και του Sky είναι να βγάλουν έκτακτο αν γίνει κάτι στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Ναι, ναι, στο σπίτι του γερμανού πρέσβει στο σπίτι του. Όχι, αν σκοτώθηκαν μια του... παιδιά και τρει μάνε. Μάλιστα, Αυγανί κιόλα. Αυγανίοι στην αρχή είπαν Αυγανίοι, τώρα τι είναι, Αυγανίοι ή τελικά. Έχει και τρει Σύριου. Τι να, πει, ρε γάμο, λέω. Εγώ από τη δράση το άκουσα. Δεν το, δεν το έμαθα από το σαν περιστατικό. Δεν μου λε κάτι για να καταλάβω, συγγνώμη. Απέφρασε ο Τσοχατζόπουλο. Είναι ναι, αλήθεια. Ναι, καλέ. Ε, λοιπόν, λοιπόν, ετοιμαστείτε. Βγήκε από τούνελ, είχε σκάψει το κελί από πίσω, Α, δεν αφήντο. ξέρω πόσο έσκαβε, δεν κατάλαβε πού. Και βγήκε στο Φάλινο κατευθείαν. Τον περίμενε ένα υποβρύχιο. Λοιπόν, λοιπόν, ετοιμαστείτε. Μα δυο τη ξηρό Τσοχατζόπουλο η νέα τρομοκρατική οργάνωση. Θα πάτε καλά. Ελπίζω αυτό που άκουσα πριν από λίγο στην εκπομπή σας διακόπτοντας ότι απέδρασε ο Τσοχαντζόπουλος να είναι αστείο σας Αστείο δικό μας Ναι Έσκαβε με κουτάλι και σουγιά το κελί της φυλακής δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανένας Α ωραία Είχε ένα σύνθημα και από πίσω είχε κρύψει ό, όλη την παγαποδιά του Η έξοδος Ρίτα Χέιγουρθ δηλαδή Ας πούμε Ας πούμε Ήταν η έξοδος Άκη Τσόχα Η μαγιά του καπιταλισμού, ποια είναι, Ρετόλι. Ποια είναι. Τα πάντα να γίνονται προϊόν. Σωστό. Στο. Και η σωστή Α, μαγιά μου φαίνεται. Τι εποχέ των προϊόντων ποιο είναι. Οι Όχι μόνο μά... Ο ξηρό. Α, ναι. Τι στήσανε. Τον αφήσανε, τον κάναν προϊόν, τον επικυρέξαν και με ένα μύριο. Πάλι για να οικονομήσουν για πάρτι του. Του έχει για τόσο μαρ. Μά... Να μου ξέρουν πού είναι. Ότι πίστευε κάποιο οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν ξέρουν πού είναι ο ξηρό. Αλλά ντε. Το μύριο. Το όφαγε θα... κάποιο αυτό. Καταλαβε. Κάποιο θα πάρει πάλι ένα μύριο και όλοι μαρ. Μά... Εμεί θα κάθόμαστε πάλι και να κοιτάμε Μαλακές. Κάτι σαν τον Τζόκερ, α πούμε. Ακριβώ. Που όλοι παίζουν, αλλά ξέρει που θα πάνε τα λεφτά. Μα παιδιά βγήκε ο ξηρό σε ξυστό. Και λέγεται ξηρό. βρες που είναι, ένα μύριο. Ναι. Καλά είστε βλαμμένα. Εμεί. Εσεί ναι, ενημέρωσα όλη την γειτονιά του από σου το Χαζόπουλο. Με τι μπορεί να βγω έξω. Εσεί γιατί ενημερώσατε, Να φυλάξουν τα πρωτοφόλια του, Δεν ξέρω τι. Μάλλον γι' αυτό. Λέω βγαίνει ο ένα, βγαίνει ο άλλο. Εγώ αυτό το οποίο είπατε παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποιο? Εγώ είμαι ανεργός και το, μια μπουκιά ψωμί τη μοιράζομαι με το γείτονα, έτσι. τον τσκοτώσανε, παιδάκια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι να πω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έλα. Να σου πω. Έλα. Θα λεφτά στους μπατσούς. Γιατί όχι. Πόσο, πόσο ξύλο έχουμε να φάμε ρε φίλε Δεν ξέρω, πάει με την πια. Όσο ανεβαίνει τα ρήφα, τόσο περισσότερο ξύλα Με χαρά θα πάρουν. Έλα, φιλιά. Ναι, γεια Γεια. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε. Για ποιο θέμα. Για τον πάνω του Ταβέλα. Τον έχω ζήσει με μεγάλη ηλικία και τον έχω ζήσει πολύ κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πω Λοιπόν, καταρχήν, αυτό για το φαρμακομονήσι, ήθελα να πω. Ε, δεν θυμίζει κάτι από 1922, για να το σκεφτούν αυτοί που ξέρουν. Ε, ε και τώρα είχε νοστισμό πάνω στη βάρκα. Μπράβο, μπράβο, να βγει καμιά αυτό, Πού είχε νοστιμό πάνω στη βάρκα. Αποστολή, Έλα. είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα που ζούμε να αφήνουν ανθρώπου να πνίγονται, είναι δυνατόν να αφήνουν τα μορά μέσα και να μην τα σηκώνει κανένα, να μην τα παίρνει κανένα από θάλασσα, να χτυπάνε ανθρώπου για να μην ανέβουν στη βάρκα αυτά που έκαναν οι κακοί Τούρκοι πριν από 50 χρόνια σε εμά. Εμεί οι πολιτισμένοι Έλληνε θα κάνουμε τώρα σε ποιου ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν να βρουν ένα φαγητό, ένα σπίτι να μείνουν. Και είναι δυνατόν αυτό ο πάτο, το βαρέλι τη ηθική κατάσταση να μην έχει πάτο και να πέφτουμε συνέχεια και να πέφτουμε για να πέφτουμε. Είναι δυνατόν όμω, Ρε φίλε, αυτό το μπορεί. Είναι δυνατόν. Μιλάτε φίλε, Έλα. μιλάμε για τραγωδία έτσι. Και όχι για τραγωδία μόνο για τα... του ανθρώπου που φύγαν έτσι. Αλλά όταν ακούσουν ανθρώπου, δε φίλε, να λένε ότι καλά πάθαν και πήραν το ρίσκο, βρέφει, ρε μα καρτά. Το σπίτι σου γαμώρια είναι εγκέφαλε. Πεζάκια ρε που φύγανε κυνηγημένα, να πούμε για να βρουν να... μια καλύτερη μοίρα. Και βγαίνουν ανθρώποι και μιλάνε έτσι, δε φίλε. Τι να πω, ρε αποστολή. <ΣΣΣ> Λοιπόν, η 5 που θα πάτε αύριο, αποστολίγεν έξω. Η πέντε που θα πάτε αύριο στο Θέατρο Μπάτμη. Να είστε εκεί είναι η επίσημη ώρα έναρξη. Να είστε κατά τι 8. .00. Είναι η κυρία Καλανόψη Αφροδίτη, ταλού Νίκο, Καραναστάση Αντωνία, κανελά Ρήνη και αρετσίνη Κατερίνα. Θα πείτε εκεί στι προσκλήσει. Ελληνοφρένια και θα περάστε, Είναι ειδλέ. Θα δείτε τη μαρινέλα, τη βλέπετε τη εδώ. και μήνα που συναντά τη βέμπο. Κείμενο σκηνοθεσία Πέτρο Ζούλια, χορογραφίε Φωκάς Ευαγγελίνο, μουσική επιμέλεια και έρευνα Νονολιάμπρο Κιλιάβα, ενορχήστρωση Γιώργο Ζαχαρίου, σκηνικά Γιώργος Γαβαλά, Γιάννη Μουρίκη, φωτισμοί Ελευθερία Ντεκό, κάποιου από του συντελεστέ διαβάζω, παραγωγή Μιχάλης Αδάμπη και κάνει και το Θοδωράκι. Ενδιαφέρον ακούγεται, όποιο θέλει να πάει να ταξιδέψει σε τι παλιέ εποχέ με τη φωνή τη Μαρινέλα. Καλά να περάσετε. Εσεί οι 5-10 για την ακρίβεια, γιατί είναι, είναι διπλέ προσκλήσει ακροάτε. Διαφημίσει και εδώ είμαστε. Κάναμε τα μαγικά μα και θα παίξει αυτό που δεν ακούσαμε πριν με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη η απάντησή του στην ερώτηση τη κυρία Πατριανάκου. Α ξεκινήσουμε όμω μέσα σε ένα πρόγραμμα, <χω> να <διεκδικήσει χω> πρόγραμμα να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών και α πάμε στα επόμενα. Α αλλάξουμε τι συνειδήσει μετά. Πρόγραμμα να διεκδικήσετε την ψήφο, έχετε. <χω> Προγραμματάρα έχουμε, όχι <χω> <πρόγραμμα>. Ειδικά εσεί τα λεπτάρα. Τα γέλια δεν τα βάλαμε εμείς, θα εκεί από τους άλλους. Προγραμματάρα έχουμε, αυτό δεν περιγραφόταν, έπρεπε να το ακούσουμε. Το λέω αυτό επειδή στο λαό που ακολουθεί τώρα ρίχνει έναν καυγά ο αποστόλης με έναν σιριζαίο. Έλα, καλημέρα. Έλα. Συνήθως δεν σχολιάζουμε αυτά που λένε άλλες εκπομπέ. Αλλά... Αλλά κάποιοι λένε κάποια πράγματα πολύ σκεφτόμε και πολύ έξυνα, γιατί όλοι σκεφτήκαμε γιατί αυτοί του λημικού δεν πιάσαν τα παιδιά να τα αγκαλιάσουν να τα σώσουν. Έω ο προγραμμα όμω σκέφτηκε και τους λιμενικούς που αν τα πιάναμε, θα κολάγαν και οι πατήτηθα και δεν θα μπορούσαν να πιάσουν τα παιδιά τους. Η πατέρα θα, θα κολάγαν οι λημενικοί από τα παιδά ή τα παιδά τους λιμενικούς, Φαλάβεβα το δεύτερο πιο πολύ. Ε, κοίταξε, οι άνθρωποι είχαν δίκαιο. Γιατί και ήδη άνθρωποι αυτοί έχουν κολλήσει Από την Δεν θα κόλλαγε όλους η πατήτιδα από το παιδί Μόνο η πατήτιδα και έτσι μπορεί να κόλλαγε Δεν έχεις ακούσει ότι το έτσι με τα μεταδίδεται και από την αγκαλιά Αρα ναι Η χολέρα, Είστε... η λέπρα Τέτοια επιχείρηση μαμούφερα από αυτόν τον βαρβιτσιότη. Δεν το περίμενα, ρε παιδί μου, να μαζεύει φτώματα από τη θάλασσα. Δεν περίμενε να βγει το του Ο βαρβιτσιότη είναι να βγει από μόνο του. Τον βλέπει. Λες, να είναι ένα ναυάγιο. Δεν θα κάνει ναυάγιο ο βαρβιτσιότη. Αφού την ευχαρίστησή του, ρε Ατόλη μου να ξέρει, εχθέ το βράδυ εγένισε μια πίστα γαρίφαλα πάλι. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκε που μαζεύει τα μορά. Τι είναι λαϊκό που ζουξεί ο βαρβιτσιότη, τρέχει στα τι. Έτσι πως τον κόβω δεν μου κάνει εντύπωση. με τρελάνεις. Μου κάνει για σκυλοναυάγιο. Έλα, πω όλοι. Έλα. Δεν μου λες κάτι. Τι. Την ανακοίνωση του Κουκουέ για του μετανάστε μπορεί να μου την διαβάσει, για αυτούς, εδώ που πνίξανε. Δεν την έχω. Δεν την έχει. Όχι. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μήπω την είπανε πολύ σιγά να μην ακουστεί. Τα κανάλια μου, πω πολύ σιγά. Γιατί το Κουκουέ δεν έχει κάποιο κανάλι για να το πει. Όχι, όχι. Τα κανα... ε, όχι το Κουκουέ μου, πω την είπε και δεν την ακούσα τα κανάλια. Το Κουκουέ, αν έκανε ούτε κάτι, ανακ... την έβγαλε. Τώρα τι κάναν τα κανάλια έβγαλε. είναι άλλο θέμα. Ούτε ανακοίνωση έβγαλε. Ναι. Ούτε εμφανίστηκε πουθενά. Μπαίνω τώρα λοιπόν, επειδή θε να μάθει και έχει ενδιαφέρον, ε, μπαίνω στο 902.gr. Ναι. Και βλέπω Κουκουέ ανακοίνωση για την τραγουδία με μετανάστε φαρμακονίσει. Ναι. Εντάξει. Ναι, πούτι. Δημοσίευση Τετάρτη 22 Απριλίου 2014-3 και 17 το μεσημέρι. Μήπω ήδη πάνε ψυθιστά και δεν ακούσει και πουθενά, γιατί πουθενά δεν ανακοινώθηκε. Μισό λεπτό. Το Κουκουέ, πού να την μπήκε να ακουστεί. Πού να ακουστεί, τι στα ωραία. Να βγάλουν, ωραία. στέλνουν στα κανάλια. να στα Ωραία. Αν τη στέλνουν στα κανάλια και τα κανάλια δεν το λένε, το Κουκουέ φταίγει γι' αυτό. Δεν μου λε. Γιατί τι το διαβάσανε του. Πε μου λίγο, πε μου λίγο. Όχι, να μου πει κάτι εμένα. Εσύ ξέρεις ότι τη στείλανε, γιατί διαβάσαν την ανακοίνωση Πασόκτητα, ανακοίνωση... Επειδή δουλεύω σε κανάλι, επειδή δουλεύω σε κανάλι, ξέρω ότι τη στείλανε. Είχανε καμία παρουσία, είχανε καμία παρουσία. Τώρα το αλλάζεις, είχανε... πας αλλού. Όχι το... δεν το αλλάζω, δεν πάω αλλού. Το πρώτο σου επιχείρημα πάει, αλλού. πέταξε, αλλού. ανακοίνωση βγήκε. Δεύτερο επιχείρημα, στα κανάλια πήγε, έχεις κι άλλο. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζω. Ναι. Εγώ αριστερός είμαι. Αλλά όχι από τους αριστερούς του Περισσού. Από τους πραγματικού αριστερούς. Αριστερός λέει και ο Κουφέλης και ο Βενιζέλος. Εντάξει το λέει και κάποιος στον περισού. Αριστερός yeah. λέει και ο Ψαργιανός. Η ουσία ξέρεις είναι. Ότι το κουκουέ μονίμω κρύβεται. Εσένα τι σε νοιάζει. Σιριζέο δεν είσαι. Εσένα, τι σε νοιάζει είσαι. Είσαι. Είσαι. για το κουκουέ. Σιριζέο δεν ο είσαι. Λοιπόν, Ζήτω η κυβέρνηση ο του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται. Ο Ζήτω ο το Πασόκ. Ζήτω ο Αντρέα Παπανδρέου. Είναι Ζήτω η Ευρώπη. Ζήτω Ζήτω το Ευρώ. Ζήτω. Πε το παιδί που να τελειώνουμε. Τι μου κρύβεσαι. Και μου έλεγε από την αρχή ότι είσαι αριστερό. Α τα αριστερό καθ' αυτά. Άσε γιατί η αριστερά έχει μια ιστορία. Τι Έχει μια ιστορία το αριστερό από πίσω. Τι Μην το χρησιμοποιεί πλάι yeah. στο ΣΥΡΙΖΑ. Άστα, γιατί βρωμάνε, άστα. Ράψε κουστούμάκι, αγάπη, αγάπη μου. Ράψε κουστούμάκι. Έρχεται Λκάσιο. το Πασόκ στα πράγματα με τον Αλέξη Αρχηγό. Πιλήστε, ράψε κουστούμάκι. Άστα τώρα. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι με βάζει να υπερασπιστώ το κουκουέ. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν με νοιάζει που είσαι Αυτό που με τσατίζει είναι ότι με βάζει να το κουκουέ. Ναι, καλησπέρα. Yeah. Τι κάνετε, Καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι Αλβανό και λέγουμε Μπιθικούρα, Μπιθικούρα Ρόνι. Και θέλω να, να δηλώσω, σχετικά με την χρυσή επταετία που λένε τους συναστάτε τη 21η Απριλίου, ε, ότι έχουν την ευθύνη για το Κυπριακό. Και ρωτώ εγώ ω Αλβανό, η τραμουριά που φτάνει μέχρι κάτω στο Αντύριο, γιατί δεν μας τη επιτέλους, mory, μα τη δίνετε επιτέλου. Άι, Μωρή, πάρτι. Μα τι θέλουμε, είναι δυνατό να, να με σταματάει με ένα τροχονόμο στο δρόμο Και να μου τα trely, -gian. Ωραία, τσακωθήκαμε και σήμερα. Ενωμένοι θα χτίσουμε την Ελλάδα που μα αξίζει. Με αυτό το αισιόδοξο σα αφήνουμε. Λαό, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζινού. Γεια σα. Το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, όπω κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον Α, 10 παρα 10. Ναι, κα ε, καλημέρα. Συγγνώμη που σα ενοχλώ, προηγουμένω άνοιξα το ραδιόφωνο. Δεν πρόλαβα. Εκείνη τη στιγμή έλεγε κάτι για τον Τζοχατζόπουλο. Απέδρασε ο Τζοχατζόπουλο. Ναι. Είναι αλήθεια. Τόσασε. Α... Αυτό που άκουσα. Ναι, ναι. Επειδή είναι ελληνοφρένια, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όχι, όχι, ήταν έκτακτη είδηση. Α, α, Έφυγε α, ε, ε, ο Άκη. Ο Άκης πάει. Του είπε, Γεια χαρά. Τι να κάτσει να κάνει μέσα να φάει τα χρόνια του. Αποφάσισε να ξαναπαντρεφτεί. Αυτή τη φορά στην Βενεζουέλα. Παλούρδε. Έλα. Εκεί είσαι. Γιατί δεν ψάχνει για τον Άκη. Πώ δεν ψάχνω για τον Άκη, με σου ασυρμάτου συνέχεια. <laughs> Άμα είναι να βγούμε στου δρόμου, αφού δεν βρίσκουμε δουλειά, Μπα και βρούμε κανέναν από αυτού. Δεν θα δώσουν κάτι και για τον Άκη. Άσε από αυτό που έμαθα, Ξέρετε τι είναι. Τι. Βγήκε έξω. Ναι. Απέδρασε για να βρει τον ξηρό. Και να πάρει μίζα από τα 4 εκατομμύρια. <laughs> <laughs> <laughs> δεν μου Έλα, αποστολή. Έλα. Αυτή τη την τώρα τι μα τη βγάλει για μα. Πάει τα νεύρα, είναι χωμένη μέχρι το λαιμό από όλα. Τι θέλει να δείξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Χαιρετίζω το πιο όμορφο κορμί του ελληνικού ραδιοφώνου. Και πού το ξέρει. Ε, το βλέπω. Πού? Στην Ελληνοφρένη. Πε τα, κυρία μου, πέστα που λένε διάφορα κόσμο οι κακέ γλώσσε ότι δεν χωράνει οι φούστε και το ένα και το άλλο. Πήγα να μου πει χρόνια πολλά γιατί έχω γενέθλια και ήθελα να μου το πει εσύ. Χρόνια πολλά, μάνα μου. Ξέρει τότε. Σαράντα. Ωστόσο, διάλο άψολο, μιλφάρα. <laughs> γιατί δεν βρίσκουν, Γρέτζο που με παίρνει εδώ πρέπει να κάνει να κάνει και καμάκι. Με έχει δει. Καλή είσαι. Α, uh, πρέπει να με δει. Από μιλφ μέχρι γκράνη πόσο. Ούτε 24 Καλά είναι. Και με βρίζει κιόλα. Μες με πρώτα. Στείλε κανένα κόλο, στείλε κανένα μπούτι να δω. Ε, εντάξει, θα στείλω. Email. mail Κατάλαβε γιατί είπα και μπούτι, έτσι. Ε, βέβαια. Να δω τώρα τι παίζει. Κιταρίτητα, πε μένω κόλο να καταλάβω. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Θα δω. Έλα αποστολή. Έλα. Φέρα ο ξηρός, εκατομμύρια. Ο οχτώ τζοχαζόπουλος, εγώ θα περιμένω δεκάξη για το τσαμαρά. Είσαι τζοχαδόρος μεγάλος, μ' αρέσει. Ε, δεν έχετε αλλιώς, δεν πάτε να βγάλουμε καιροκρίσεις. Σωστό. Αυτά να πάνε. Ναι, όπως θέλεις, είσαι. Ναι. Άντε από όπως θέλω, τόση ώρα περιμένω, από το βόλιο σε παίρνω να καταχρεωθώ. Έλα φίλε. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Θες πάνω, εγώ άλλες θέλω να κάνω, αλλά άκουσα αυτό που η Βοθήμιας που έγινε στο Φαρμακονήσι. Όνομα και πράμα ρε παιδί μου αυτό το νήσι, μπράβο. Τους καταπνίξανε. Ε, Τι είναι το πιο επικίνδυνο, κυβέρνηση. Άντε, Ανθρωπέ μου, Άντε, Ανθρωπέ μου. Λοιπόν, ούτε τσέκε ούτε βελουχιώτη. Ο Επαναστάτη είναι ο Άκη. Ο ξηρό την πάτησε, έπρεπε να βάλει και τον Άκη πίσω. Είμαι ακροατή σα και παρακολουθώ κάθε μέρα τις εκπομπές σας. Το μεσημέρι τώρα που, το μεσημέρι 12 η ώρα που έλεγε ο Νίκο ο Χατζινικολάου που είχε το πρόγραμμά του ε, στο τέλος ανέφερε για το σάκι του Αναουτουγλου επειδή είμαι αγρότη και με ενδιαφέρει για τον καιρό αλλά δεν το κατάλαβω που ακριβώς μπορώ να, να παρακολουθούμε για τον καιρό με το σάκι Αναουτουγλου είπε. Στο site του Χατζινικολάου το ενικό.gr. Α, εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σου πω, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς το σφαγγιάννα κύριε Τόλη. Είμαι να σκάσω, είμαι να <συσίλωση> Μα να κλείσει το κέντρο <συσίλωση> που τραγούδα γούδαγε ο νότης. Δεν δικαιώθηκε Ο Νότις <συσίλωση> Ο αρχηγού παρόντος Που αυτός διαλέγει με ποιους θα συνεργαστεί <συσίλωση> Βίλετε, δε, δε, γίνεται, δε, μίλω... Όταν το έλεγε αυτό προχθέ, ότι δεν αποχωρεί κανεί από το δικό του σχήμα, αυτό διαλέγει με ποιου θα συνεργαστεί και ποιου όχι. Μα Έπρεπε να σκεφτεί ότι κάποιο άλλο μπορεί να αποφασίσει για αυτόν. Ναι. Γιατί ο επιχειρηματία αποφάσισε για αυτόν και να με ποιον θα συνεργαστεί ο Νότη. Με τον επιχειρηματία του κέντρου. ολόκληρη χρυσή αυγή, παιδί μου, ολόκληρη χρυσή αυγή είναι στη φυλακή. Ποιο θα πάει να δει του φαγκανάκια μεν στη φυλακή περισσότερη.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 Ο τρομοκράτης προσπαθεί με τον τρόμο να απειλήσει την κοινωνία. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου υπαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας. Για να είμαστε κρυβείς 16 Νοεμβρίου. Καλείς δεν έχει ερωτήσει την Ελλάδα, πώς σας λέτε.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 Η κυβέρνηση αγωνίζεται. Μπράβο.